I went on back, showed us something the other day. We'll bring that fool right back, cause I can lay, I can lay. I don't have to worry, baby, 'cause the stuff is here. My girl said I'm going uptown. I'm gonna hurry right back. You showed me something the other day. God knows I really like. I can lay, I can lay. I don't have to worry, baby 'cause the stuff be here. Talk about laying it, I can lay it on down, lay it like cross ties from town to town 'cause I can lay, I can lay. I don't have to worry, baby 'cause the stuff stuffy here. Yeah. Η σύλληψη και η φυλάκιση παντό προσώπου, ανεφηρήσεω ή ασδήποτε διατυπώσεω ή τη ανεφεντάλματο τη αρμοδία αρχή, και χωρί να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάθρηση ή συγκέντρωση με κλειστό χώρο ή εν Πάσα τι άφη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγή, απαγορεύεται η κυκλοφορία ει της πόλεως, βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστων. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσκη προφορών εις τα Σοδούς θα πυροβολείται after a Για Μπορεί να με δέχτε, να καμπράσω. Μπα σαν κι αυτού ματιανοπολείο. Μπορεί να μην πειλάτε ποτέ. Μα τώρα τα έχω πάρει στο Είμαι του πλατεία ρέντιο καλησπέρα σα. Και αυτή την Κυριακή Έτσι. ακούτε την αισθέα Στο μικρόφωνο της πλατείας, Παπαδομανά της Παναγόντες Στη σημερινή αισθέα η βασιλική Μανίου θα ακουσιάζει ε, Μαζί μας, στο ακουστικό, έχουμε τον φίλο Ρίζο Μαρούγα Από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων Καλησπέρα Καλησπέρα σας Καλησπέρα. Ε, θα μιλήσουμε για μια η παρέμβαση σήμερα γιατί όπως μου είπατε είστε σε συνένεση. οπότε να προσπαθήσω... Μια... «Είναι η τώρα, αυτή τη στιγμή, και πρέπει να συνεχίσουμε και να πιστεύουμε κάτι, Οπότε να πάμε κατευθείαν στα αιτήματα του αγροτικού κλάδου. Ε, τι είναι αυτό το οποίο ζητάει αυτή το στιγμή ο κλάδος από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, με το ασφαλιστικό και το το νομοσχέδιο που κατέβησε η κυβέρνηση, που συμπεριλαμβάνω στο 3ο Μελιμόνιο που ψηφίστηκε βέβαια από την Ελληνική Βουλή με 222 ψήφους, ε, αλλά και με την νέα Κάπη, η οποία εφαρμόζεται από φέτος πρώτη φορά και θα μειώσει σταδιακά τους 60% της ενίσχυσης των αγροτών, αν ισχύσουν αυτά τα μέτρα, δεν υπάρχει προοπτική για μας, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε τις καλλιέργειές μας και να γίνουμε είτε άνεργοι. Η τεπολίηση είναι έγκαιρη γη μα. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και παλεύουμε με μικρομεσαία αγροτική να μην χαθούμε, να μην συγκληριστούμε. Παλεύουμε να βάλουμε ένα φράσο σε αυτήν την κρίση που δεχόμαστε και από την κυβέρνηση και από την κυριαρχική αγροτική πολιτική τη ΕΕ. Να μπορέσουμε τα αιτήματα επιβίωση που έχουμε να διεκδικήσουμε κάποιε κρίσει ώστε να μπορέσουμε να παραμένουμε στι κενέργειε και στο κοράφι μα. Μιλάμε όντω για αφανισμό του κλάδου, γιατί αυτό ακούγεται. Δηλαδή η αγρότες αναγκάζονται oh. να εμφανίζονται συστηματικά ορθός κλάβρος με αυτά τα Λοιπόν κοιτάξτε, αν δεν ε, προσθεθούν το ασφαλιστικό και η φορολογία, σχεδόν το 55%, το 56% του εισοδήματος θα πρέπει να πάει και την ασφάλιση, για τη φορολογία, βάλετε και την ενεργία. Άμα προσθέσετε και έμφυα και το κόστος παραγωγής που ο ΦΠΑ έχει πάει 23%, σχεδόν τα 8 ευρώ στα 10 που θα κερδίζουμε θα πρέπει να τα στην κυβέρνηση. Στο κράτος, με τον ΑΒ τρόπο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν από τα 10 ευρώ που σίγουρα τα έχουμε στις 10, βίνουμε το 8 στο κράτος και δεν μας φτάνουν και αυτά τα 10, με τα δύο δεν πρόκειται να ζήσουμε. Αυτό θα οδηγήσει αντικειμενικά στη συγκέντρωση της γης και της παρογής σε όλη και λιγότερα χέρια που θα είναι μεγάλο αγώριο, και σκηφάνει και μεγάλο επιχειρηματίες και η μικρή αγώριο. Ότι μισή θα εξοφανιστούν. Γι' αυτό πιστεύετε ότι υπάρχουν τμήματα και του αγροτικού κόσμου, τα με, οι μεγάλοκαλλιεργητέ, οι τυχνικάδε που λέγαμε παλιά, οι οποίοι δεν δείχνουν να έχουν διάθεση άμεση ρήξη με το νομοσχέδιο, Δηλαδή δεν είναι πιο συζητήσιμοι. Ναι, πιο συζητήσιμοι έχουν διαφορετικά αιτήματα. Έχουν αιτήματα τέτοιου που στέλνουν σε αυτέ τι αποφάσει. Μην το ασφαλιστεί για τον κορολογικό. Εμεί δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα αιτήματα. Την επόμενη ερμηνεία πηγαίνει και το πιθανό και τα ποσά δεν συνελέξουν όλη την χώρα. Εγώ δεν έχω πια το πλήμα του αγώνα μα. Αυτά τα εγχείρηματα πιστεύουμε ότι στην τέρα του μικρομεσαίου και μπορούν να βρουν το στήμα Ταυτόχρονα αυτά τα εγχείρηματα τα λέμε στην πανελλατική σκέψη, όλα τα μπλόκα, την τρίτη μία ώρα που εδώ το μεγάλο που και από εδώ και θα θα το και με τους. Ένα πράγμα το οποίο χρεώνεται και μάλλον άδικα στου αγρότε, γιατί δηλαδή δεν ήταν δικιά σα η απόφαση, είναι η στάση την οποία κράτησε η Πασαγιά στο προηγούμενο δημοψήφισμα. Δηλαδή, έχω ακούσω να λένε πολύ ότι όταν ήταν το δημοψήφισμα, η Πασαγιά είπε ναι και έκανε εξτρατεία υπέρ του ναι. Και αυτό προσωπικά το χρεώσουν σε ολόκληρο τον αγροτικό κλάδο. Κοιτάξτε, η Πασαγιά είναι. Με κατηστέρηση που πηγαίνει όταν χρόνο από το κρατική ολόκληρη, αυτή δεν ήταν προηγουμένω. Από τα λεφτά που είδαμε εμεί στην Ελλάδα, ψήφοι ρε στην αγροτέστη, έπρεπε κάθε χρόνο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για να ακολουθήσει τέτοια πολιτική. Δηλαδή, πολιτική εξυπηρέτηση συμφωνία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ΚΑΠ και με το η ίδια μα ένοιγε με μεγάλε ψυχοφάσει και πολλά άλλα, στην εκφράση που δεν δείχνει το πραγματικό αγροτικό κίνημα όπω εκφράζεται σήμερα στα κόμματα. Ιδιαίτερα το οργανωμένο κίνημα, στη Δίκη, πού είναι οι ομοσπονδίε τη Φλάρση, τη Καρδούλη, των Πρεπάλων και τη Αγροτική Η οποία πασαγίστα φαίνεται κρυμμένη την περίοδο με τα μεγάλα. Η αυτό τη Πασχεδιά που με καθάρισε, γιατί δεν ξέρω τι άλλο από τα άλλα ζητήματα, είναι πάση περιπτώσει μαζί και με την Πυριακή και με τη δράσεις που είδε από σταματήσει την πράσινη αγόρα από την ήταν οι τρει οργανώσει, το πω έτσι, ήταν οι πάντα στου αγώνε των μια άλλη προπαγάνδα που ακούει ο αγροτικός κλάδος από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση στην Τρόικα και τα κόμματα τα οποία της στηρίζουν είναι προπαγάνδα με τα Καγιέν. Ότι α πούμε καλό οι αγρότες και πέρανε επιδοτήσεις και Καγιέν. Σε αυτό το δικό σας εντολιστικό α πούμε τι έχει να πει. Γιατί είναι μια προπαγάνδα, δεν έχει να κανάλια. Πέραν δεν μπορεί να κόβει ούτε αυτό. Πάνω σας πως Αν είχε τα Γιάννη, δεν θα είχε το πει ότι αγρότη σ τα για να Αυτό είναι καλύτερα καλύτερη απάντηση οπότε πάτε την κινητοποίηση μέχρι το τέλος, μέχρι η κυβέρνηση να αποσύρει δεν έχουμε τη δικαιοσύνη δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και τι θα παλέψουμε. Αν δεν δικαιωθούμε, ή αν δεν πάρουμε κάποια δεν έχουμε μέλλον. Και θα γυρίσουμε πίσω του να που τα θα, θα, θα, θα, θα, θα παλέψουμε εδώ μαζί, θα καταλέψουμε όλα τα να συντηρηθούν και όλα τα να παλέψουμε Κάτι ακόμα που ακούγεται για να κλείσουμε είναι <συντήρια> Έχει συμφέρον τελικά να διαλύσει. Δηλαδή, διακράεται ίσω ότι η Ευρωπαϊκή μέσα έχει κάποιο συμφέρον κάποιο στόχο ε, κατά τη πρωτογενή παραγωγή ίσω για να μειώσετε την πάρτια στην Ελλάδα, ίσω για να την κάνει περισσότερο εξαρτώνο ή ίσω για κάποιον από του παραπάνω λόγου. Κοιτάξτε, για να δείξω κατασκευή σε μια φορέ σε αυτό το ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή μηνικό οδηγού σε συγκίνηση. Και στη συγκεκριμή, είτε αυτό λέγεται ευρωγείο, ή λέγεται παραγωγή ή το λέγεται είτε το λεγεται η περαιτερω δεν το ευρωπαικο Παντού το βλέπουν γύρω μα όλα στι χώρε και υπάρχει αυτή η τάση συγκέντρωση. Ήδη γίνεται και στην αγροτική υγεία. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρό μέσο όρο, κρύβει περίπου στα 68 στρέμματα, αναγροτική εκμετάλλευση. Στην Ευρώπη αυτό ο μέσο όρο κρύβει και το πίνει 60 στρέμματα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρό κρύβο, ο μικρό στα αντιπλημματινά σκλήρωση, το μεγαλύτερο κόστο παραγωγή, άρα μικρότερα έσοδα, και πολύ πιο εύκολα ο μικρό αγρότη εγκαταλείπει. Η γη, γιατί δεν μπορεί πλέον ακόμα και να και να έχει ισόλυμα. Συγκεπώς η γη αντικειμενικά συγκεντρώνεται στο χαρμό λίγο. το ζήτημα και τις προοπτικές που πρέπει να βάλει και το είτε η γη θα συγκεντρωθεί, συγκεντρωθεί, συγκεντρωθεί για η γη θα συγκεντρωθεί κόντρο, και με τον παραγωγικό στη δουσία που υπάρχουν σύστημα που θα πρέπει να γίνει όλων που παράγουν, ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε τις παραγωγικές να Ο κοινωνικός αυτοματισμός πια είναι που βλέπουμε ακόμα μια φορά να χρησιμοποιείτε, ότι και καλά αγωγή... οι όχι. Ε, είναι τόσο που όλες τις και τώρα ήταν, σήμερα είχαμε σύστηση στην Εκκλησία, ήταν πάνω από 100 φορέ τη Θεσσαλία να δηλώσει την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών. Πάνω από 100 φορέ είναι τεράστιο το νούμερο γιατί για μια τέτοια περιοχή ήταν στην Θεσσαλία. Δείχνει δηλαδή ότι όλο ο κοινωνικό ιστό είναι μαζί μα, όλη η κοινωνία είναι μαζί μα γιατί έχουμε στην άλλη σέλα. Άρα δεν υπάρχει αγροτικό εισόδημα ιδιαίτερα σε τέτοιε όπω η Θεσσαλία α πούμε, χωρί αγροτικό εισόδημα και οι επιχειρήσει καθίσταν κτλ και οι δουλειές θα χαθούν και οι εργοστάς θα χαθμίσουν πασχολούν την καταπία εισαγροντικών προέδρων καταλαβαίνει ότι είναι μια και είσαι αυτό θα και γιατί μαζί με όλους του κόσμου την τους και τους αυταπασχολούμενους όλο τον κόσμο θα δώσουμε θα πάντησε θα δικαιωθούμε που κάνα. Αυτό είναι καλό, το ότι ο κόσμος δεν μας ασάζει στον κοινωνικό αυτοματισμό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσουν, γιατί έχετε και τις συμέλευσες με οποία οποίο συμμετέχετε, μην σας κρατήσουμε παραπάνω. Έλα. Καλούς αγώνες και, το και μακάρι το αγροτικό να είναι αυτό το αγώνα κα, θέσεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ε, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε για παραπάνω ώρα στο ακουστικό το φίλο το Ρίζο το Μαρούδα γιατί η ώρα που γίνεται εκπομπή πέφτει ακριβώ πάνω στην ώρα στην οποία είναι καθιερωμένη συνέλευση των αγροτικών μπλόκων Ο Ρίζος ο Μαρούδας που ακούσαμε είναι μέλος του πανελλαδικού συντονιστικού ε, μπλόκων της πανελλαδικής επιτροπής μάλλον, να το λέμε πιο ζωστά της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων η οποία αποτελείται από μικρομεσαίους αγρότες, δεν είναι κανένας και η οποία όπως ακούσατε έχει διαχωρήσει τη θέση της και από την Πασηγέης αλλά και από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών Κυνοτρόφων, τις οποίες και καταγγέλνει για ανισβερίσια, για υπόγεια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. επειδή το αγροτικό δείχνει ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της υποταγμένης μνημονιακής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΜ, το όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ίσως είναι το πρώτο σοβαρό πλήγμα, κοινωνικό πλήγμα που δέχεται η συγκυβέρνηση αυτή, τον Τσίπρα και επειδή ίσως το αγροτικό όπως όλα δείχνουν να είναι ο μοχλός αυτός, το μέσο αυτό, το οποίος το να οδηγήσει. Στην τελική ανατροπή αυτή τη κυβέρνηση και ένα βήμα πιο κοντά στην ολική ανατροπή όλων των σχημάτων που υπερασπίζονται την υποταγή τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και σε όλου αυτού του ε, ανθρωποφάγου οι οποίοι απαιτούν να διαλύσουμε τα ροχογραφιά, να διαλύσουμε του μικρομεσαίου, να διαλύσουμε την εργατική τάξη να μην τρέχουν να φανεί έτσι και αλλιώς, ε, για να μην τα όλα για ένα κομμάτι φακία, κομμάτι ψωμί, ένα πινάκι φακί. Και ας θυμηθούμε, Κιλενέρ, Διονύσης Σαββόπουλος. Περκαγιά, περκαγιά, μες στο μυαλό μου, περκαγιά, περκαγιά στη Θεσσαλία. Τα δωδεκά χωριά. Χιλ, λέλε. Φοκιδελε. Χιλ, λέλε. Φοκιδελε. Μαύρο ζώο και τυφλό μαθήγω με πιο χαντάκι σκοτεινό, με κουβαλάς να παλμό αγρίμενο. Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα, με τρένα και με φορτηγά, κι είχανε κλείσει ο Till Marisa. Ακούω φωνές από παντού και φοβάμαι το καημένο. Στράτος περνουσε όλη τη νύχτα, με τρένα και με φορφυγά και είχαν κλείσει πολληδρό. Δηλαδή λαρισά. Στις σε Αβόπουλος λοιπόν, Κιλελερ, Κιλελερ 1910, η εξέγερση της Αυρωτιάς. η κολύγοι σε δίκαιο και ηρωικό αγώνα ένοινται στους τσιφλικάδες. Διαβάζουμε από το site το περιοδικό για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας, άρθρο το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Πετρόπουλος. Η ε, απερσίνω άρθρο είναι όμως ιστορικό, οπότε είναι διαχρονικό. Στις 6 Μαρτίου του 1910 η μέρα Σάββατο, πριν καλά-καλά ξημερώσει), οι κολύγοι απ' άκρης άκρη της Θεσσαλικής Γης, με μαύρες και κόκκινες σημαίες, ξεκίνησαν έχοντας ως προορισμό το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Λάρισας. Πρώτοι μπήκαν στην πόλη οι κολύγοι του Δήμου Κρανώνος. Ακολούθησαν οι κολύγοι από του Δήμους Σικουρίου και Οχίστο. Και κατόπιν από άλλα χωριά χωρί να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, αν και ο στρατό είχε κινητοποιηθεί από τα μεσάνυχτα. Ενώ οι αρχέ τη πόλη στο σύνολό του βρίσκονταν επίποδο πολέμου. Οι κολύγοι των απομακρυσμένων περιοχών τη Θεσσαλίας θα έρχονταν στην πόλη με το πρώτο τρένο το οποίο και περίμεναν από νωρί στον σταθμό Κιλελέρ, σημερινή Κυψέλη, και Τσουλάρ, σημερινή Μελία. Όμως πριν συνεχίσουμε την εξιστώρηση, α κάνουμε μια αναδρόμη στο παρελθόν και προσπαθήσουμε να δούμε τι ήταν αυτό που ξεσήκωνε τους κολλήτους. Είναι γνωστό ότι το αγροτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, δηλαδή η απαλωτήριωση των τσιχλικιών και το μοίρασμά του στους αγρότες, δεν λύθηκε μετά την επανάσταση του 1921 αλλά μετατέθηκε για έναν αιώνα μετά, ενώ στη Θεσσαλία έλαβε εκρηκτικέ διαστάσει. Η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1881 ύστερα από την υπογραφή ειδική σύμβαση ανάμεσα στι μεγάλε δυνάμεις και την Τουρκία στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βερολίνου, όμω τίποτα δεν άλλαξε στη ζωή των αγροτών του Θεσσαλικού κάμπου. Η γη απλώ άλλαξε χέρια και τον Τούρκο δυνάστη διαδέχθηκε ο Έλληνα, ο πολύ συχνά αποδεικνύονταν χειρότερο του προκατόχου. Πέρα όμως από αυτό, η κατάσταση των φτωχών αγροτών της περιοχής επιβαρυνόταν και από τη διεθνή κατάσταση. δεδομένου ότι την εποχή που η Θεσσαλία πέρασε στην ελληνική επικράτεια, ο παγκόσμιος καπιταλισμός βρισκόταν στη συνθήκη της οξύτατης κρίσης, κρίση του μονοπωλιακού καπιταλισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού. Έτσι, πολλαπλασιάζονταν τα κερδοσκοπικά φαινόμενα γενικά και η κερδοσκοπική εκμετάλλευση της γης γενικότερα, με την οποία ασχολήθηκαν σημαντικοί παράγοντες του ελληνικού χρηματιστικού κεφαλαίου που σημειωθεί στη συνέχεια αποκλήθηκαν από το κράτος ως εθνικοί ευεργέτες. Ε, λοιπόν, γράφει ο Μπουζρας οι καλλιεργητές όπως και πρώτα υποχρεούνται να δείξουν στο πιλοκτήμονα φέτη το τρίτο ή το ίμιση των παραγόμενων καρπών, ενίχυων για τη βοσκή των κτηνών, μεγαναριθμών αριθμόν ορνήθων και αμνών, ή κάνει ποσότητα τυριού, βοτήρου, καψόξελων, εγών, πεπονιόν, χώρου αχύρου, να στέλνουν εν ένθυλη μέρος ή να ζυμώνει και να ψήνει το ψωμί της επιστασίας λήψεων δικαιώματος της πρώτης νικτός. Οι τσιφλικούχοι ευθυσίαζον το σώμα των γυναικών και των αυθυγατέρων των κολύγων. Κατόπουν οι κολύγοι, οι στρόγλας και πολλοί σε φάτι με τους σόνους συνίσκοντες δε και με αιματούσαν καρδιάν οι τένιζον, τα πέριξη της κλίνησης του θανάτου, τέκναντο. Ο Σάκης δε ε, ο Σάκης δε επεδέχονται τον αφέντη επισήμως, που έχουν πετήσει σύροντο, εκτύπων το χώμα με το μέτωπο τρεις φορές και θέλουν το αριστερό πόδα του. Γενικώς δε υπήν μεγάλες πιέσεις, εξαθλειώσεις και αφόρετε ταπεινώσεις, δίκημα στη γη, έπληγον τα νότα και είχουν κάνει τους χωρικούς δέκτας ενός επαναστατικού Ευαγγελίου. Τέτοια ήταν η κατάσταση και ακόμη χειρότερη. Την πρέγραφαν άλλωστε κοϊφαία στη διανοούμενη της εποχής, ο αλέξανδρος Παπαναστασίου για παράδειγμα σε μια μελέτη του γραμμένη και δημοσιευμένη την άνοιξη του, 2000, του 1910. Επομένως, το έδαφος στη Θεσσαλία ήταν αρκετά γόνιμο για να φυτρώσει, να ριζώσει και να κουντώσει το απελευθερωτικό κίνημα των Νιγηρών, που το πολιτικό του πρόγραμμα, ε, όπως ο ήδη έχουμε αναφέρει, συμπρινόταν στο σύνθημα της απαλωτρίωσης και του μοιράσματος της γης. Ένα σύνθημα που λέγεται ότι έριξε πρώτη εφημερίδα πανθεσσαλική του Τρενταφυλλλίδη, η οποία έβγαινε στον Βόλο από το 1900, αλλά το πρόβαλαν μόνες του τι δυνάμει, οι ριζοσπάστε και οι σοσιαλιστέ σαν τον Μαρίνο Αντίπα που σε 1906 κατέφυγε η Θεσσαλία και προπαγάνδαιδε την ιδέα της απαλωτρίωσης των τσιφλικιών, με αποτέλεσμα να τον δολοφονήσουν οι τσιφλικάδες στις 9 Τρίτου του 1907. Τους κολύκους του Θεσσαλικού κάμπου ενέπνευσαν επίσης οι απεργίες των βολιωτών καπνεργατών, καθώς και οι αγώνες του Σοσιαλιστικού Κέντρου Γόλου, ενώ σημαντική επίδραση άσκησε πάνω τους και το κίνημα στο ΟΓΟΔΕ, πως γεγονός συνέβαλε να εδραιωθεί η τους στον αγώνα, αν και προς τα αιτήματά τους ήταν εντελώ Η πρώτη πράξη, πράξη συνειδητοποίηση των αγροτών ήταν να δημιουργήσουν τι δικέ του οργανώσει. Έτσι φτιάχτηκε στην καρδίτσα αρχικά ο Γεωργικό Σύλλογο και στη συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία αντίστοιχων συλλόγων στη Λάιρσα και τα τρεκάλα. Α δούμε όμω πώ περιγράφει την πορεία του κινήματο των πολίγων προ την δορύφωσή του μια μελέτη του ΑΚΕ, Αγροτικού Κόμματο Ελλάδο. Όσο τα τσιφλίκια εξακολουθούν να μένουν αμήραστα και όσο συνεχίζει η άθλυλη κατάστασή του. Τόσο πιο πολλοί οι Θεσσαλοί κολίγοι ξεσηκώνονται και με συλλαλητήρια και εξεγέρσει διεκδικούν το δίκαιο τους. Από το 1908 ο Θεσσαλικός κάμπος γίνεται αναμνήθιστο, έτοιμο να ξεσπάσει. Οι αγρότες τη Θεσσαλία βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Το Φλεβάρι του 1909 στην Καρδίτσα έγινε το πρώτο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο. Μικρότερα συλλαλητήρια έγιναν τον ίδιο μήνα στα Τρίκαλα, στι Οπάδε, στην Αγιά, στον Τίρναβο και στα Φάρσανα. Στις του 1910. Ο οργανισμό κινητοποίηση γενικεύεται σε όλο το Θεσσαλλικό Κάμπο. Οι πρωτοπόροι αγρότες και μερικοί διανοούμενοι αγροτόπεδα γυρίζουν σε όλα τα χωριά, συγκεντρώνουν του δελεφτάρτε τη Θεσσαλική γη, του μιλούν για απαλωτρίωση των τσιφλικιών και του καλούν σε ομαδικό αγώνα σε παναγροτικά συλλαλητήρια που θα γίνουν σε όλε τι Θεσσαλικέ πόλει. Η αγανάκτηση των εξεγερμένων κολλήγων κορυφώθηκε τόσο ώστε άρχισαν να σε βία κατά των τσιφλικάδων και του κράτου That I in Τόσο ξημένα ε, ήταν τα πνεύματα των Κουλίγων στι αρχές του Μαρτίου του 10, το πόσο ξημένα ήταν τα πνεύματα των Κουλίγων στι αρχές του Μαρτίου του 10, το δείχνει ένα ακόμα γεγονό. Όταν προετοιμαζόταν το σελτήρο τη Λάρισσας, είχε ρηχτεί ιδέα, η χωρικοί είναι κατέβουν οπλισμένοι, αλλά παρενέβησαν οι δήμαρχοι των χωριών και συγκράτησαν την αγαχτισμένη αγροτική μάζα. Οι δήμαρχοι, σχολιάζει ο Κογκορδάτος, ήταν μεγάλοι οικοκυρέοι που είχαν τον τρόπο τους και φυσικά δεν είχαν επαναστατική ψυχολογία. Ήταν οι ασυνείδητοι πράκτορες των Αστοτσιφλικάτ. Ενώ οι χωρικοί αποφάσιζαν να διαδηλώσουν ελληνικά, λίγε μέρε πριν οι εφημερίδε τη Αθήνα προετοίμαζαν το κλίμα. Κινδυνεύομαι με όσα γίνονται εν Θεσσαλία, έγαφε η να προκαλέσουμε επέμβαση εξωτερική. Είναι καιρό να συνέλθουμε και να αντιληφθούμε ότι δεν είναι καιρό για πειραματισμού. Και εφημερίδα Αθήνα, του Ποπ, η εφημερίδα του Ποπ συμπλήρωνε. Η εν Θεσσαλία εξέγερση, η παράλογο αλλά και όντω αντιπατριωτική κατά την περίοδο τάφτουν του πολιτιακού ημωνδίου, πρέπει να περισταλεί πάση θυσία. Έτσι ξημέρωσε η 6η Μαρτίου του 1910, η μέρα του μεγάλου Συλλαλητήρου. Στη όπω όπως προαναφέραμε, Σιλέρε, πλήθος λαού και χωρικοί των απομακρυσμένων περιοχών κατέβαιναν τραγουδώντας προς τους σταθμούς του τρένου. Σε λίγο εικόνα θα άλλαζε εντελώς. Στο Κιλελέρ, οι κολύγοι επιβιβάστηκαν στο τρένο για να πάνε στη Λάρισα χωρίς να βγάλουν εισιτήριο και οι σιδεδρομικοί υπάλληλοι, ήρθαν από διαταγή του διευθυντή των Θεσσαλλικών Σιλοδρόμων Πολίτη που έτυχε να ταξιδεύει με κύτρινα την ξυστυχία, του ήρθαν να Η αποβίβαση έγινε χωρί αντίσταση. Αλλά ο διευθυντή θέλησε να δώσει και συνέχεια βρίζοντα χιδαία του κολλίγου που του ανταπάντησαν με γιουχαρίσματα. Ενώ, οργισμένοι άρχισαν να πετροβολούν την αμαξοστοιχεία. Τα αίματα άναψαν, οι βρισχέ από μέρου του πολίτη συνεχίστηκαν και κολλίγια γρήευσαν. Τότε αυτό ζήτησε τον αξιωματικό τη αριθμητική δύναμη που βρισκόταν στο τρένο και πήγαινε στη Λάρισα για το συνελητήριο να αντιμετωπίσει με όπλα του αγρότε. Ο καραβανά υπάκουσε. Διέταξε ευζώνου και φαντάρου να πυροβολήσουν το πλήθο. Δύο από του αγρότε. Ο Νταφούλης και ο Μπόκας έπεσαν εκραίοι. Πολλοί αγρότες πληγώθηκαν. Το αίμα έβαψε τον κάπο. <σχειάς> το τρένο αγωμαχώντας έφεσαι στο σταθμό Τσουλάρ, όπου και εκεί βρισκόταν συγκεντρωμένοι κολλήγιοι για το σαλητήριο αλλά δεν σταμάτησε να του πάρει. Mm. Νέα ένταση. Mm. Η νεργή των κολλήγων στο κατακόρυφου. Οι τσιολιάδε από τα παράθυρα πυροβολούν και πάλι. Δύο ακόμα αγρότε ξαπλώνονται στη γη και πολλοί άλλοι τραυματίζονται. Το αίμα κυλάει άφθονο. Η είδηση της ηματοχυσίας δεν άργησε να φτάσει στους στο λάρεσα. Οι σκλάβοι της γης διαμαρτύρονται. Φωνάζουν εναντίον των δολοφόνων. Ζητούν γη και δικαιοσύνη. Οι δυνάμεις καταστολής χτυπούν στο ψαχνό. Και πάλι. Μάχη σώμα. Με σώμα και οι αγρότε βγαίνουν νικητέ. Ο νομάρχη, ο αστυνόμο και ο φρούραρχο λέγοντα δηλαδή πω δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση η επιχείρηση καταστολή των αγροτών ήσα από πολύ ωραία μάχη για στρατό να σταματήσει το οποίο. Έτσι το συλλητήριο θα καταλήξει με την έγκριση του παρακάτω ψηφίσματο που στάλθηκε τηλεγραφικό στην Αθήνα, στην κυβέρνηση και την βουλή. Άπα ο αγροτικός, ο γεωργικό λαό Λαρίση συνελθών πανική σήμερον Λάρισα είναι εκφράσει βαθύ πόνο και πικρό παράπονο για την μη υποβολή και επιψήφιση του νόμου περί απαλωτριώσεω των ψυχρικών και προποδότηση γενεοτέρα του Γεωργικού Ταμείου. Απαιτεί την άμεσον επιψήφιση του νομοσχεδίου περί απαλωτριώσεω των ψυχρικών και διανομή των ψαπείων κτημάτων, την γενικότερα προποδότηση του Γεωργικού Ταμείου για τι διαθέσει του όλου του φόρου των αρρωτριών κτηνών. Και παντός ό,τι νομίζει η κυβέρνηση καλύτερον. Εκφράζει τη βαθιά λύπη και οδύνη για την εκ μέρου των αρχών της πολιτείας άδικων επίθεση κατά του φιλήσυχου και νομοταγού λαού ή στήματα υπήρξαν άοπλοι και λευκοί σκλάβοι τη Θεσσαλία. Μετά το μακελιό τη 6η Μαρτίου του 1910, η κυβέρνηση του Δραγούμι οργάνωσε δίκαιε κατά των αγροτών. Οι κατηγορούμενοι όμω αγρότε αθώθηκαν. Ο αγώνα του δεν πήγε χαμένο. Το αγρατικό κίνημα μετά το Κιλελερ φούντωσε σε όλη την Ελλάδα και λίγα χρόνια αργότερα ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να δημοσιεύσει διάταγμα για την απαλωτρίωση των τζιφλικιών. Σήμερα οι αγρότες αντιμετωπίζουν καινούργια οξυμένα προβλήματα και τον κίνδυνο εξεκλειωστούν από τη γη τους. Όμως το Κιλελερ μένει εκεί, φάρος φωτεινό για να του δείχνει το δρόμο της νίκης. Yeah. Κολλή γαγιό του παππού ο παππού μου. Κολλή γαγιό του παππού μου, πατέρα και ο παππού μου. Ο πατέρας, Κολλήγας κι αυτός. Κολλήγα γιος, του παππού μου ο παππούς Κολλήγα γιος, του παππού μου ο πατέρας κι ο κολλήγας γι' αυτό και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος ένα κλίρο είχα λίγα στρέμματα βιος η δουλειά στα χωράφια σκληρή Τελικά τόσ' εγώ μ' αξυπνός Τα χωράφια χτυπάω στο σφυρί Και στην πόλη ό,τι βγει η Τα λεφτά από τα χωράφια μια ένας γάμος ως πρήκα μια χάρα για το μαγαζί, είμαι πια ένας αστός σεβαστός. Ο παπού μου ο παππού, του παππού μου ο πατέρα, και ο παππού μου, κολύγο και αυτό και μονάχα εγώ, του πατέρα μου γιο. Είμαι πια ένας αστός, είμαι πια ένας αστός Είμαι πια ένα είμαι πια καθεστός Λίγα λοιπόν από το Λουκιανό Και, και ένα σύντομο σχόλιο λίγο πριν κλείσουμε, για να μην μπερδευόμαστε Ναι στα μπλόκα των αγροτών εργατών της γης Ναι στην αντίδραση των επιστημονικών κλάδων απέναντι στη μετατροπή τους σε δουλοπάρικους των πολυεθνικών εταιριών Ναι στην αντίσταση απέναντι στην υποταγμένη μνημονιακή κυβέρνηση όχι στη ψευθό αντιδράση των τζιφλικάδων, μεγαλοκομεταλλευτών της γης, που διατηρούν μανολάδες. Όχι στους φοροφυγάδες, μεγαλοδοκιγόρους, μεγαλογιατρούς και πατούλες. Όχι στη μέλλον Ευρώπη εξέγερση της γραβάτας και των καγιά. Για να εμπερδευόμαστε, επειδή ζούμε την εποχή της γραβάτας. Λοιπόν και για να κλείσουμε να ευχαριστήσουμε το ορίζο το Μαούδα από την Παναδική Επιτροπή Μπλόκων για την παρέμβασή του παρότι ήταν σε ώρα συνέλευση και φυσιολογικά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάτσει παραπάνω Πιστεύω ότι ήταν περαικτική, Έπισε τα λίγα λεπτά, τα δέκα λεπτά που κράτησε η συνέντευξη ήταν περαικτικά ε, Να χαιρετήσουμε τη Βασίλη και τη Μανιο, η οποία όπως είπαμε δεν μπόρεσε να είναι σήμερα Θα είναι μαζί μας την Πέντη στις 3 η ώρα κανονικά στην Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα να είστε συντονισμένοι στο πλατεία.gr Ίσως βείτε στη Lipax Γερμανικά όπου έχουν ανέβει ήδη δύο καινούργια άρθρα. Το ένα μάλιστα κολλάκι με τα γιατί έχει τον τίτλο Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λύθμια. σας βράδυ, καλή συνέχεια. και φυλάκησης παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή αυδήποτε διατυπώσεως ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόχορος κατάληψης Απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως, οχημάτων και πεζών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 Που πήγε ο πλησίο. Νιχτό κι έχει κούραστη. Κλείνει την πόρτα να στενιάζει. Στο ράβιο παίζει μουσική. Το ίδιο άσπαρ δεν βρειάζει. Συγνώμη, τάλει τα ίδια. Πάλι. Όλα που ρίσουν με στο κεφάλι. Η φούτα δεν έπεσε ποτέ και ασλε κανένα στο σχολείο. Η φούτα δεν έπεσε ποτέ και ασλε κανένα στο σχολείο.